Είναι και τα τέσσερα μέλη το συγκοτήματος εδώ πέρα. Αλλά θα μιλήσει μόνο καένας. <laughs> <Αλλά> θα... <laughs> Ακολουθούμε <laughs> όχι τα <έτος> σε δημοκρατικές διαδικασίες. <laughs> Μάλιστα. <laughs> <laughs> Όπως είπα και πιο πριν, καλό θα είναι να μην σας στείλει συνελευξή, αλλά περισσότερο σαν αυτοπαρουσίαση. Δηλαδή θα βάλουμε και η μουσική έτσι που έχουν φέρει τα παιδιά εδώ πέρα και Να μην γίνεται μόνο σε στήλε αντιπαράθεση. Παίζουμε αυτό, παίζουμε εκεινο Αλλά αν όσο από εσά θέλετε να πάρετε. Μπορείτε να μα πείτε. Παίζουμε σε αυτό και παίζουμε εκεί. <laughs> λοιπόν, α αρχίσουμε με τι κλασικέ ε, οροτισσούλε. Αν και δεν πιστεύω ότι υπάρχει πολλή κόσμο, τουλάχιστον μέσα στην εμβέλεια, που εκπέμπει η ο οποίο δεν ξέρει κάποια έστω και λίγα πράγματα σε σχέση Intent? με το συγκρότημα, άμα θέλετε να πείτε εσείς κάποιες προηγούμενε συμμετοχές ή κάποια προηγούμενα σχήματα ή τέλος πάντων αν αν υπήρχαν και κάποιες έτσι ας πούμε βοήθειες ή συμμετοχές παράλληλα με τους γκούλακ. Ήταν όλες ασήμαντες. Είναι ανάξιας λόγου. Τα πάντα σβήστηκαν όταν ξεκίνησαν την γκούλακ. Πάρα, πάρα. Έλα με μία λέγη, εσύ έχεις παρελθόν. Παρελθόν, έχω και μέλλον δεν έχω. Παράλη πορεία. Ποια είναι σπάνιμο. Ναρκ Μπέι, Ναλάι Λάμα. Πανικός. Πανικός στην εφάνιση. Έξου Παλά, ε, ε. Δεν είσαι γίγαντα σίγουρα. Αυτά είναι γρήγορα. Να σπρώξετε και στο μάτο το Το μάτο το μάτο ήταν μέταλλο, μέταλλο, μέταλλο και πάλι μέταλλο. βλέπετε έχουμε πολύ κέφι εδώ πέρα. έτσι μια. Πολλές μοίρε έχουμε βέβαια. Όχι. Ως Ξέρεις ξέρεις, βγαίνουμε στον Θα μιλήσουμε τώρα για το συγκεκριμένο σύγκρονο. Εγώ δεν είπα, εγώ δεν είπα. Εγώ δεν σας είχα Μακεδονίας. Ωχ, από τότε Μάλιστα. Στο επόμενο εμείς είχαμε κάνει και 7-8 λάθη να πούμε Ναι, εγώ του είχα δει τους χαρακτηριστικά να Θυμάμαι και τον που είχε γίνει στην. Στην Πορτογαλία. Πάμε. το είναι αυτό. είναι. Είναι τραυματιστή για να δει ο άνθρωπο. παρακάτω. Να πούμε για τους τώρα. Από πότε υποτίθεται ότι είστε το 85 το Δεκέμβρη ξεκινήσαμε με τον Μπρόσταρ. Αρχικός χειρό, θα έλεγα. Ναι, πολύ δεν και δεν για να Ξεκινήσαμε με τον Γιώργο τι άλλο <laughs> <laughs> Μάλιστα. Είχα μια επεισοδιακή πορεία. Και ένα <laughs> <αρχιχέ> <laughs> Κύριε Δεβέρου μου και είδες εσύ. Μάλιστα. Ανακοινώνουμε σήμερα την διάρκεια. Την δημορία του νέου. Γιατί μπορείς να είναι ένα καινούργιο που θα βγει μέσα από τις τάχτες. Η Τα δημορία του είναι Θα παίζουμε μονάχα στα ένα φεστιβάλ της πάμε ακόμα και να τελειώνουμε με την ογνωριμία. και έχετε κυκλοφορήσει σε όλο αυτόν τον καιρό, είτε επίσημα είτε ανεπίσημα. Σου πω το <laughs> ε, Πρώτο ήταν η ε, ίσο του σχεδίου <laughs> Μετά ήταν ε, οι αυλίτες, δεύτερον, σαν Νωρίτερα, ήταν η πουντέμου που είχαμε βγάλει, είμαστε μικροί, αλλά θα το μεγαλώσουμε. Παράλληλα με την αυλή, ή λίγο νωρίτερα, του Big Talk, του συγκλάκι που βγάλαμε στη Γερμανία. από την Records Records, η ήταν ένα συγκλάκι σε με πέντε τραγούδια, δύο διασκευές από τραγούδια που είχαν συμπεριληφθείς πρώτα στα μήνια ελπίδια με Γάλλη και ήταν σε διαφορετικές και περιλήφθηκαν σε αυτό το συγκλάκι που κυπνοχόρησε <συστήλεια> <του> <συστήλεια> στη Γερμανία. και συγκτονία συμμετοχή σε συλλογή συγκλάκι με τέσσερα κλούπ στη Γερμανία πάλι. <συστήλεια> και Τις Καλά, Καλά, Θα <συστήλεια> να ο ότι έχετε και ένα τραγούδι το πολυτελέσικελο που ήταν από τον Τέμο «Είναι στη Μιχάλη θα μεγαλώσουμε» στην πρώτη καστέτο συλλογή της Υιτοπίας, που ήταν μερικά στην Κροτήματα. Η οποία βέβαια δεν έχει κλείσει γύρω στα τρία χρόνια και έχει σταματήσει να αναπαράγεται λόγω ότι η Μιτρά έχει ψηλοκαταστραφεί. Αυτά βαθύνεις με τις καστέτες. Εμείς θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τον το πρώτο σας μήνει, όπως είπαμε, που ήταν στη Lazy Dog και μάλιστα ο πρώτο δίσκος της Lazy Dog, 9.87 όπως γράφει εδώ πέρα, να ακούσουμε τον τρελό μουσικό μου. στους μίγρυτες τη στήρα μουσική μου στη θέλατου, με τη τέλα του γερνέτη κοινό πολλούς θα είναι ο ποιος ζωντανός Hey, και δεν ξέρω που χάθηκε hey, hey, hey. Μην προχωρήσεις και το επόμενο βήμα σου. Wow. Πανηχούμαστε από ζωντανή μέσα από το στούντιο του Ράντι του Πία 7. Όπως είπατε και εσείς πριν, ε, γράψετε ένα δισκάκι στην Γερμανία. Δεν ανάγκη να αναφερθούμε τώρα συγκεκριμένη και προφορά το δισκάκι, όσο στην παρουσία σας στην Γερμανία. Yeah. Από όσο ξέρω, από όσο ξέρω ε, είχατε κάνει μια περιοδία, τώρα δεν θυμάμαι πριν από πόσο καιρό... Άμα θέλετε να πούμε δύο-τρεις ε, κουβέντες, γιατί μπορούν να βγουν κανένα δύο θέματα τα οποία ίσως αξίζει να συζητηθούν. <Φιλίδευμα> θέλετε να ξεκινήσετε έτσι με δύο-τρεις κουβεντούλες για την περιοδία. <Φιλίδευμα> Υπότιτως, <Φιλίδευμα> ας πούμε, έχει γίνει αυτή η περιοδία, πώς έγινε αυτή η περιοδία, πού παίξατε. να το βγήνα μια την πρώτη περιοχή την, την κάναμε το 88, ναι. ήταν μια πολύ μίνιμη περιοδία. Είχαμε πάει με την τότε. Κάναμε 4 συναλλίες ενώ ήταν προγραμματισμένες και μερικές ακόμα οι οποίες αναλύθηκαν. Μπέσαμε στην Γερμανία, στην Ορβηγία ναι. στο Μιλάνο στην Ιταλία. Ναι. Ε, Κάνω μια δεύτερη περιοδία ναι. που ήταν πιο καλά οργανωμένη. Γύρω στα 1,5 μήνα ήταν 17-16 συναυλίες. Παίξαμε σε περισσότερες χώρες, χωρίς να πάμε στην Ορβηγία αυτή τη φορά. Γιατί είναι περιαμένα άλλα συγκροτήματα μου έχουν πει από Ελλάδα που έχουν πάει στην Ορβηγία τέλος πάντων, μου έχουν πει ότι έχουν περάσει πάρα πολύ ωραία στην Ορβηγία. Εμάς είμασταν δέκα μέρες εκεί πέρα και δεν και άνα μου την αφήλαν ορβηγό. Οι συναυλίες είχαν καβαλέ, δηλαδή δεν ήταν ούτε πολύ άσχημο, ούτε πολύ καλά. Υπήκε <laughs> κόσμος που γούσταν και ήρθε και μαστό, και γούσταν αλλά, αλλά, αλλά, δέκα μέρες πήρα στην εκεί, είπε κανένα μου ένα φίλο να δημώκω, κάναμε έναν άγγλο, διάφορος, ένα φίλο να ένα ήταν μόνο μεθυσμένη, α πούμε, από mm. Ήταν λίγο δύσκολο να προσεγγίσει κανείς. Μιλάω εδώ για γενικά, εντάξει, το κάποιοι ειδικά άτομα τέλο πάντων που τα ξέρουν για ποιο πριν πρέπει να πάμε, αλλά τώρα. Ναι. μιλάμε για κόσμο άσχετο, το οποίο. Πολλοί πέρα, θέλετε να πούμε κάτι το οποίο επειδή μου σα έδωσε κάποια ρεθίσματα, α ξεκινήσουμε πρώτα από κάποια ρεθίσματα που σα έδωσε κάποια από τις δύο της εσεί που έτσι πιο σημαντική. Σε εσά, σαν συγκρότημα. Αυτό το λέω επειδή από όσο ξέρω, έχω και του αφήνουσου τέλο λένε ότι οι περιοδίε είναι μπαίνει σε μεγάλο ζόρι το συγκρότημα, δηλαδή δοκιμάζεται πάρα πολύ. Ε, δοκιμάζονται οι σχέσει με το κλουί, υπάρχουν εταιρευέ, πρέπει ε... να ζει στου ίδιου χώρους ε, για πολλέ ώρε, να κάνει ε, πάρα πολλά κοινά πράγματα. Και... Κάποια από αυτά δεν τα κάνεις ε, πολλές φορές στην πίδα θέλεις, αλλά κατανάγεται, δηλαδή βρίσκεσαι, εκεί βρίσκεσαι στην ίδια χώρα. Κοινή ζωή ενώ πριν δεν είχαμε κοινή ζωή, δηλαδή με την έννοια να ζούμε στον ίδιο χώρο και να. Μια ναι. πετραμπρόγινο. Ναι, και είμαστε κάτι σαν ναι, μια οικογένεια, α πούμε, που πρέπει να ταξιδεύει μαζί, να τρώει μαζί, να κοιμάται στου ίδιου χώρου, να θες μαζί. Με λίγα λόγια πρέπει μεσημέρι βράδυ να τρώει ουσιαστικά του άλλου ε, τρει, πούμε, του συγκροτήματο ε, στη μάπα. Μάλιστα. <laughs> Μήπω κάτι άλλο τριβές και προβλήματα από αυτό. Ναι. Το πρόβλημα που μπαίνει είναι αν υπάρχουν οι ανοιχές και η υπομονή για να ξεπεράσει αυτού του τα προβλήματα. Εκεί φαίνεται και το πόσο στενές ή γερές είναι η γερες ειναι οι σχέσει που έχεις αναπτύξει πριν να... Έτσι κι αλλιώς. Πάντως, μια καλή συναυλία σου θα σβήνει όλα ό,τι και να. Δηλαδή, αν είσαι έξω σε κάποιο άλλο μέρος και παίρνει ένα συναυλίο που σου χάρη, όπως είναι για πολιτικό και γουστάρι, μετά τα σβήνει όλα. Και γουστάρις και εσύ, δηλαδή. Yeah. Οπωσδήποτε αμβλύνονται yeah. πολλές από τις αντιθέσεις και τα προβλήματα που... Ξέρω ότι αυτός είναι ο σκοπός. Μας να φτιάξεις μια καλή συναυλίδα και τότε το αυτό, Μετά, μετά όταν κυλάνε καλά, α πούμε το, συμμετεί, ναι, το πολύ και Θέλετε να πούμε κάτι το οποίο όχι πίτιδες, αλλά ίσως σαν βγήκε και σαν σύγκριση, σαν τρόπο... Σκέψει ε, που είδατε κάποια πράγματα πώς εξελίσσονται έξω σε σχέση με κάποια πράγματα που γίνονται εδώ πέρα. Αυτό θα σου αφήσω εντελώς εσά εσάς, ας που να, να μην το ρεθετήσω εγώ, δηλαδή, εσείς τι, να <συνδεύτερη> είτε αντιπαράθεση κόσμου, με συναλλελίες, δηλαδή, εσύ όπω θέλετε, άμα θέλει κάτι να πέττεις σχέση με αυτό. Έξω αρχικά ο, το μπορεί να πέσει και για τέτοια βοηθάνες καταλήψεις και έτσι, αλλά και οι καταλήψεις του ήταν τα γκρουπ και όλες τα στέκια, οι ονομαστές, όλας, τα τραγούπ δίνοντάς τους κάποια λεφτά, ας πούμε, και μπορούν έτσι να συντηρηθούν τα γκρουπ για να κάνουν την περιοχή. Ναι, στην Ελλάδα δύσκολα, πολύ δύσκολα, <laughs> Από πέρα. Τόσο από τις καταλήψεις, κάτι για την όλη κατάσταση που βγαίνετε εκεί πέρα. Ήταν και οργανωμένοι, ήταν πιο προχωρημένοι και λογικό ήταν. Τι πιο και περισσότερα άτομα συμμετείχανε. Για κάποιες χώρες και για κάποιες χώρες είναι και λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, υπάρχουν δηλαδή και ε, από οικονομική άποψη πιο καλύτερε συνθήκες και πιο εύκολες στο να γίνουν κάποια πράγματα. Ε, δεν είναι. Εγώ έχω τη γνώμη όμως ότι και στην Ελλάδα πολλά πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν έτσι αλλά πιστεύω ακόμα και να ίσχυαν αυτά εδώ πέρα και να υπήρχε οικονομική άνεση και για εδώ πέρα στην Ελλάδα εγώ αφιβάλλω αμα θα γινόταν αυτά τα πράγματα γιατί υπάρχουν προμακτικές διαφορές. Το σίγουρο είναι ότι ακόμα και εδώ στην Ελλάδα δεν σε αυτά τα χρόνια να ξεκίνησαν να γίνονται ορισμένε προσπάθειε. Εκείνο που σίγουρα δεν γίνεται από μόνο του είναι το να ξεκινήσουν κάποιοι άνθρωποι χωρίς προηγούμενη εμπειρία ή υποδομή ή ανάλογη κουλτούρα και να κάνουν κάποια πράγματα που δεν θα βγάλουν στην πορεία της προβλήματα. Αυτό που νομίζω είναι ότι η κουλτούρα διαμορφώνεται. Μια ανάλογη κουλτούρα δηλαδή το να κάνεις πράγματα μόνος σου ή να κάνεις πράγματα μαζί με άλλους είναι μια λογική η οποία μπορεί κάποιος να την έχει το μυαλό του αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα λειτουργήσει και στην πράξη με λίγα λόγια διαμορφώνεται από την πορεία, διαμορφώνεται η, η λογική που κάνει τα πράγματα, οι πρακτικές που και η όλη φιλοσοφία πολλές φορές ε, από άλλους παραγόντες που τους ε, που γίνουν ας πούμε, τη, στην πορεία κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, διαμορφώνει ε, ε, ε, ίσως και τη συνολικότερη άποψή σου για αυτά τα πράγματα. Το πώς μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα, το αν μπορούν να γίνουν, με τι όρους και με τι τρόπους. Από λίγο λίγο πράγμα, εδώ. Και δεν λες. Ναι, τώρα. Αυτό που μου έπρεπε να μην έρθει πράγματα, γενικά η οργάνωση του περιοχή ήταν οργανωμένη, αλλά εδώ ας Υπάρχει μεγαλύτερη οργάνωση από οπουδήποτε άλλο. Και αυτό νομίζω ότι και Για μερικά να ξεκινήσουμε το στέκι στην τελικό Μουσού οι Δηλαδή, σίγουρα αυτό το πράγμα. Στην. Φουσού, ναι. ε, σίγουρα οι Σίγουρα έξω, όσο και, ένας μια στέκ, και δεύτερο, <laughs> ένα για το στέκι, νομίζω. Και δεύτερον, μου έκανε εντύπωση πώ τα Γιατί ακόμα και 18 α πούμε, για παίζουν το ρότσο διάφορα, α πούμε, 25, <laughs> Θα <ΣΠΔΗ> να σας ως, άνεση, ως ναι, ναι, και τάλενα, δύναμη, να Αυτό μου κάνει πώς Δεν κουλτούρα, είναι Τώρα δεν έχει μάλλον το πράγμα... Ναι, εγώ νομίζω και σήμερα Διάφορα <συρήκη> <συρήκη> <συρήκη> <συρήκη> <συρήκη> Με άνεση και με προσωπικό στυλ, και δεν έχουν να φοβηθούν πούμε, κάποια σύγκριση, ειδικά αν έχουν ναι, προχωρήσει ναι. λιγάκι πούμε, ναι. με συναυλίε. Και... Αυτό δεν αυτό ότι υπάρχει καμιά αιτία, άμα θέλει εσεί να κολλήσουμε τώρα, ας πούμε, για λίγο στα μουσικά τα σχήματα να αφήσουμε έτσι και κάποιε άλλε κατεστάσει που γίνονται γύρω από αυτά, να για λίγο, άμα θέλει ε, για τα μουσικά τα σχήματα λέμε δηλαδή ότι έγινε τώρα που ήταν κάποια σχετική ας πούμε σύγκριση, σχέση έξω και εδώ πέρα. Κάπου αναφέρθηκε το στρίγος φιλοσοφικής το οποίο δίνει δυνατότητα σε κάποια συγκροτήματα έτσι που δεν τα ξέρω του η μάνα τους τα λεγόμενα να εμφανιστούν, να παίξουν και να πούνε πράγματα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν βλέπω να γίνεται και τίποτα. Δηλαδή μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό το θέμα χιλιάδες πράγματα Είτε το ένα θα μπορούσε να είναι σε σίγουρη το ότι είτε παίζει, ξέρω εγώ, σε μια εναλλακτική συναντήτη παίζει οπουδήποτε αλλού. Είναι το ίδιο πράγμα σε ένα σκηνάκι. Από την άλλη πλευρά πάλι το ότι τέλος πάντων δεν κάνεις τίποτα από μόνο του τίποτα τέλος πάντων έτσι. Για να προωθήσει από μόνο του τέλος πάντων τη δουλειά του. Απλά κάθεται περίπου. Περιμένοντας αν βρεθεί ένα δυο τρία μπαράκι έτσι για να πει ότι έπαιξε. Και από εκεί και πέρα τίποτα παραπάνω. Αν και πιστεύω ότι η πηγή άμα το θέσουμε σαν πρόβλημα ή σαν έλλειψη τέλος πάντων ε, δεν είναι μόνο αυτό ε, βγαίνει έτσι από κάποια άλλα πράγματα τα οποία προσπαθούν να πατήσουν οι άνθρωποι που συμμετέχουν στα συγκρότηματα. Άλλα πράγματα. Τι άλλα πράγματα. Όπως... Ε, ας πούμε δεν είναι ότι οι δυνατότητες του μουσικού, ορισμένοι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι, ερε παιδί μου, απλά στο να καταξιωθεί σαν καλλιτέχνης. Για κάποιους μπορεί να είναι αυτό. Ναι. Για κάποιον άλλο που θέλει να κάνει να και, και άλλα πράγματα, εκτός από το να παίξει τη μουσική του. Θέλετε να πείτε εσείς τις καναδούς, Τρία άλλα πράγματα, δηλαδή να ακουστούμε με κάποιες άλλες πιτζές. Εκτός από τις ε, κλασικές, ε, τα κλασικά κλεισίματα σε κάποια παράγια για συναυλία, και από εκεί και πέρα, κανένα ενδιαφέρον και τέτοια πράγματα. Αρχικά, αρχικά, αν θέλει έναν group να προχωρήσει, είτε στην Ελλάδα αλλά είτε και έξω. Έξω που οι όρθιοι πιο πολύ, αλλά είτε έξω είτε μέσα, θέλει να προσπαθήσει το ίδιο από μόνο του πάρα πολύ και να κυνηγήσει πάρα πολλά πράγματα, να πολύ μεγάλη προσπάθεια είτε οικονομικά ακόμα, αλλά είτε σαν οργανωτικά <zept> δεν μπορείς να περιμένεις, ξέρω δουλεύον, Αρκετά γκρουπ βλέπω, α πούμε, ξεκινάνε και περιμένουν ένα μάνατζερ για να του προωθήσει, μια εταιρεία, α πούμε, στην εγγραφή. Από εδώ <σ> και <Hopkins Además> από εκεί, α πούμε, πας και τους σώσει μια εταιρεία, α πούμε. Αλλά έχει αποδεικτεί ότι πολλά γκρουπ, α πούμε, όπως είναι αυτή, όπως οι τρύπε, α πούμε, που πολλοί κόσμο σκράζει, α πούμε, δεν πειράζει για τι τρύπε, α πούμε. Όσο αφορά αυτό το ζήτημα, είναι άξιο γιατί προσπαθεί να ήδη πάρα πολύ, α πούμε. Είναι γκρουπ που προσπαθήσανε πολύ για να φτάσουνε στο όποιο σημείο φτάσανε. <ΣΣΣ> Δεν έγινε τυχαία αυτό. Είναι και όσα γκρουπ, σχεδόν όσα γκρουπ ξέρουν, τα περισσότερα είναι επειδή τα ίδια τα γκρουπ καταβάναν πολύ μεγάλη προσπάθεια για να γίνουν γνωστή, για να πέφτουν σε περισσότερα μέρη, για να... Γιατί πάνω σε αυτό θέλω να πω και ότι πολλά ακούγονται γενικά όταν ένα γκρουπ βγάλει κάποιο δίσκο ή κάνει κάποιε συναυλίες: Ότι και καλά αυτοί γλύφουν ή έχουν τα μέσα και εμεί δεν μπορούμε. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο για το στέκει, που βέβαια έχει εξελιχθεί τώρα η φάση από ό,τι ήταν παλιά. Γιατί από παλιές, πιο παλιέ συναυλίες, κάπω νομίζω ότι πολλά από τα άτομα που παίζανε μουσική είχαν παρεξηγήσει κάποια πράγματα. Δηλαδή λένε, εντάξει, δε, ξέρω, εγώ δεν ξέρω να παίζουν και το μόνο που κάνουν είναι να λένε, εντάξει, εμεί δεν είμαστε τεχνοκράτε. Παίρνουν μια κιθάρα και πάμε στο στέγη, γιατί εκεί μπορεί να μα ακούσουν. Yeah, yeah. Και τέλο πάντων πάνε τα αρχίδια του κόσμου και δεν δε πάει παραπέρα η φάση. Και μετά κράζουν τα άλλα group που προσπαθούν και την ψάχνουν και λίγο περισσότερο με τη μουσική. Δεν είμαι βέβαια τη γνώμη να γίνει yeah. τεχνοκράτη, αλλά να προσπαθεί για κάτι καλύτερο, ώστε που θα έρθει και κάποιο άλλο. Στο στέκι να ακούσει που θα μπορέσει να καταλάβει ότι αυτό προσπαθεί να κάνει κάτι. Γιατί δεν μπορεί να παίρνει μια κιθάρα και να πηγαίνει στο στέκι να λες Εγώ είμαι πάνγκη στα αρχίδια μου και παίρνω μια κιθάρα γιατί και το έχουν παρεξηγήσει. Οι πάνγκηδε δεν είναι έτσι να θέλουν να μάθουν. <laughs> παίρνω μια κιθάρα και παίζω. <laughs> η, μαγιά είναι, η, μαγιά, η μαγιά είναι η μαγιά είναι να, να η, η μεγαλύτερη μαγιά είναι να είσαι τεχνοκράτη να είσαι τεχνοκράτη να τα ξέρει όλα και να μπει: Εγώ δεν κουστάρω προς να παίζω έτσι. Τέτυχα θα παίξω μια νότα. Αλλά ξέρω να παίζω, η μαγιά είναι, δηλαδή να, να μπορείς ας πούμε να, να κάνεις κάποια πράγματα που κράζεις, έτσι και εσύ να λες για να φαίνεις και πραγματικό σου. εγώ δεν κουσάω παιδί μου να κάθεις να παίξω τεχνοκρατικά και να παίζεις ε, ξέρω εγώ απλά. Καλά ναι. Γιατί Πάει, το λέω, το, ναι. Το πάνι παίζω τα ραλού ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, μιλάμε πάνε, τη λογική της εγώ κατάστασης και πώς το λέμε, Να πω, να πω, να να να δεν το πράγμα που Ναι, γιατί είναι πολύ εύκολο να μην μπορείς να μιλήσεις και να βγαίνεις στο μικρόφωμα ή να μην ξέρει ποια είναι η ΛΑ και να λες εμένα στα αρχίδια μου ποια είναι η Έτσι και να μου λέω ότι είμαι πίτα, ας πούμε και και είμαι αεροκεντρό. Σκατάεις, ας Εγώ είμαι πίτα και ανεβαίνω και παίζω 100.000 Θέλω να σου πω τώρα, δηλαδή... Μια κουτάρκα και να αρχίσει να προσπαθεί. δεν ήταν ένα πράγμα σου που ήταν μόνο όσοι ξέρα, <laughs> πολύ καλά μουσική. Αυτοί που μπορούσαν να φανούν, αυτοί που μπορούσαν να πούνε πέντε πράγματα, οι rock stars ή οτιδήποτε. Α πούμε yeah, έτσι. Yeah. Καταρχίσει yeah. και yeah. yeah. ο πανκ yeah. που είχε σε αυτή την πάση. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα εγώ μιλάω την παρεξήγηση. Τώρα είμαστε 15 χρόνια μετά το πανκ και καλό θα ήταν πούμε να προχωράμε και λίγο παραπέρα. Εγώ ένα πράγμα που ξέρω ότι αν υπήρχε μια μηχανή που υποστήριζε γενικά οτιδήποτε ροκ. Νομίζω ότι και τα Google, α πούμε, που είδε μαζί του σχετικού είδε μαζί μου, θα το βγάλω πολύ γνωστά. Δηλαδή, τότε π.χ. πουλήσανε, α πούμε, στην Αμερική, δεν ήταν τυχαίο. Υπάρχει πολλή χρόνου που ακούει μουσική έξω από τα κυκλώματα αυτά. Και οπότε είδα να α πούμε ότι συμφέρει να πιάσουν για τα κυκλώματα αυτά, και το κάνουμε. Εσύ, γιατί λε ότι οι εταιρείε είδαν, γιατί πριν από κάποια χρόνια, θα μου πει, εντάξει, τώρα με την πάροδο του χρόνου, κατά το παιδί μου, γίνεται πιο εξελιγμένη, εντάξει. <χι> Αλλά <χι> λέξω ότι πριν κάποια χρόνια, ρε, παιδί, όλα τα πρώτα συγκροτήματα ή του τι κάνανε δεν δηλαδή, πένες, δηλαδή δεν ο τρόπο με οποίο είπαμε τέλο πάντων. να τρέχουμε σε Δεν να σου δεν κόσμο που Πρέπει να να πέσει τελικά η μουσική πιατό γιατί υπάρχει τόσοι πολλοί να που τελικά καταλήγει να είναι στο σύστημα. Εγώ να πω ότι από τη στιγμή που η Νεβά πουλήσαμε στο ας α πούμε βγήκαμε άλλες 7.000 γκρουπ άλλα... που παίζουν από Και πήγανε και γράψανε. Σε άλλη εποχή ήδη υπήρχαν συγκροτήματα που Ναι, αλλά τώρα βγήκαν πούμε 20 πλάσια. Σε άλλη εποχή οι κάτι τέτοιο. Mm. Τώρα βήγαν, από μυστικά μυστικά μυρή, και μόνο και μόνο Και δεν <συ> Ένα μου θυμίζει χασκερδού, άλλο μου θυμίζει, τι μου θυμίζει, ξέρω εγώ. Εντάξει. Ε, ε. Ότι παίζουν καλή μουσική, οι άνθρωποι παίζουν. Το πρόβλημα είναι, ρε παιδί μου, το πρόβλημα. ας μην το θέσουμε σαν πρόβλημα. Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι τελος πάντων έχουν πλήρη άγνοια, εντάξει ε, από ε. γύρω του πάντων κάποια μουσική σκηνή. Και όχι μόνο ανέλα ναι, μουσική σκηνή, στι, ε, τι γίνεται ε, με τι κιθάρε. Αλλά ακούνε, ρε παιδί μου, μόνο ότι του προθεί το MTV. Η Νιρβάνα πια δεν το του έχει προθεί το MTV. Ε, με το Σίγουρα диктатора. Δηλαδή όταν μου πότε τους Ναι, ναι, ναι. Αυτό που θέλω να σου πω τελικά, ο που μας η είναι οι εταιρείες αλλάξαν βουλεύεις αυτό το πιστεύω ότι έχει η δηλαδή δεν γινήθκε να το που έχει σε τώρα Οτιδήποτε από καποια χρόνια από 6 χρόνια και έλεγαν καλά το παιδί για από το MTV όμως καταξιώθηκε και έγινε... Θέλετε Έχει να μιλήσουμε μήπως γι' αυτό κάτι για το MTV, λέτε μήπως τέλο πάντων ότι όχι ότι είμαστε ικανοί άνθρωποι. Τι κανοί, πολλοί ικανοί είμαστε, αλλά οι αρμόδιοι α πούμε για να μιλήσουμε για το MTV. Ε, όχι, αλλά όχι, όχι, μήπως είναι. να άμα θέλετε εσεί, ή να βγάλουμε ένα τραγουδάκι να το συνεχίσουμε τώρα, κάτι σε σχέση με το που πολλέ και τα συγκροτήματα βέβαια έχουν δώσει το ελεύθερο, αλλά και κάποιε πολυεθνικέ και φυσικά και το MTV έχουν αρχίσει και υιοθετούν πολλά από του το είδου Μήπω εσεί μπορείτε να δείτε και από εκεί μπορούν να πάρουν λεφτά. Εγώ δεν βλέπω. Σίγουρα, ναι, είναι καλό για μα. Είναι κακό, α πούμε. Και το πράγμα. Εγώ μπορώ να βγάλω κάποια Αν το θέλει, δεν να πατήσει. Αν καλό, κακό για όχι. Το σίγουρο είναι ότι πολλοί έρχονται α πούμε. Έρχεται πλέον, Που και βλέπει συναυλία τώρα ακόμα που δεν θα κότανε παλιά. Mm -hmm. Φαίνεται αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Ναι. Mm -hmm. Άρα τι κάνει, καλό ή καλό. Για μένα, προσ... από μια άποψη πιστεύω ότι η για μενα απο μια αποψη πιστευω οτι η γέννητικά την κάτω. Όχι, Δηλαδή, παιδί δηλαδή, μου, ο κόσμο έχει σταματήσει να έχει προσωπική άποψη. Το τι του αρέσει, το δεν είχε προσωπική άποψη. είναι Ναι, δεν στον κάπο και Παλαιό που τ' Σίγουρα, Από ο ναι. φίλος σου, ποιες προσωπική άκουσε, yeah. ο φίλος σου στο βάζει, ή το ραδιόχρο, παλιά ή το ζήλος, ο Δεν είναι άκουσε, αυτό το την yeah. ενημέρωση δηλαδή yeah, ξέρω, yeah. Ξέρω, yeah, yeah. Έξω, ποιοί, τόλερ, εντάξει, mm, άμα yeah. πέναν κάποιους δίσκους, δεν πιστεύω ότι ο κοπότες Θεσσαλονίκη θα και κάτι Και το και πρέπει εσύ να ακούσετε και να, όλους κόσμο, και να ακούσουν κόσμο και να Γιατί εντάξει. Θα προσωπική μάμος, εντάξει. Προσωπική, ε. σε... <συσχεσμή> να μιλήσουμε για το MTV για κάποιε άλλε εφημερίδες, για κάποιου άλλου σταθμού. Χρησιμοποιούν τα συγκροτήματα και χρησιμοποιούν τον κόσμο και σαν απαλωτρίωση κάποιων ιδεών. Αλλά και προ ε... κατανοητικό και μόνο σκοπό. Αυτό πρέπει να δει, άρα το κίνητρο, Αυτό δηλαδή, το θέμα ακόμα κίνητρα ή καθότι πολλοί κόσμοι βλέπουν ότι πολλά πράγματα ανακυκλώνονται και έχουν σχέση με τα κίνητρα και λένε: Εμένα με αυτό που με ενδιαφέρει, είναι ρε, παιδί να εντάξει Εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν μου συγκλονίζω σήμερα, ναι, μου αρέσει ξέρω, να ζήσω από αυτό που κάνω και από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Γιατί μου το είπε και εξήμωση τέλος, οι οποίοι θεωρώταν πολύ κακά ανοιχτή ρημπάδα, μετά τη συνεργασία με τους Κίελερ που βγάλανε μαζί ένα split, πήγαινε και λέγανε: Εμείς μουσικοί είμαστε και θέλουμε να ασχοληθούμε το ροκ πολύ και να δοκιμάσουμε τελώς πάλι μεγάλα πράγματα. Δεν εκεί από αυτή τη φάση όμως εσύ ας πούμε στος καλό δεν είναι ναι. Δηλαδή τι ήταν εσάς πριν, τι τους τι έγινε, τι Τους έφαγε το σύστημα, Τους έφαγε, έζουμε κανένας τι έγινε. Μπορώ να απαντήσω ρε παιδί με πέντε χειράδες εντάξει, είμαστε και με να τρόπο. να πείτε κι εσείς Μα και ερωτήσεις, εσύ Σταμάτησε. Θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο. Εγώ νομίζω πω υπάρχουν τα σχετικά γενικώ. Το ζήτημα είναι, μάλλον κατά πόσο μπορεί να βρει μια ισορροπία, ίσω αυτό το μπορεί να βρει μια ισορροπία. Δεν ξέρω. σω μπαίνοντα σε τέτοιου είδου κυκλώματα πραγματικά να χάνεσαι μέσα στον έλεγχο αυτής της κατάστασης και να είσαι πια έρμεο ανθρώπων που κανονίζουν αυτά τα πράγματα. Πιθανό να είναι και έτσι και να μην έχεις τελικά καμία δυνατότητα να επένδυσεις και να διαμορφώσεις την κατάσταση. Πάρτε κάτι τηλέφωνο, Το τηλέφωνο, παιδιά, είναι το 242-92. Στο στούντιο έχουμε Γκούνακ. Κοντά σας είναι το Ράδιο Τοπία, για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι, το Μόνο Λόγια. Είναι το γοναδικό τραγούδι το οποίο από όλο το δισκάκι, τέλος πάντων υπάρχει μόνο εδώ. Ε, είπαμε ότι έχει βγει μια γερμανική εταιρεία, θα δείτε κανένα σχόλιο που δεν να κάνετε για αυτό το δισκάκι, πριν το τραγούδι. Όχι. Παρασμένου. Είναι <laughs> Υπότιτλοι AUTHORWAVE Και με το λεμόλιν, η γίνεται βαρετό. Ας αφήσουμε για λίγο αυτό το θέμα καθότι προχωράει και η ώρα και σίγουρα οι άνθρωποι έχουν να και άλλα πράγματα εκτό μόνο από το συγκεκριμένο θέμα. Σω αργότερα η κουβεντούλα ξαναγυρίσει κατά εκεί πέρα. Δεν έχουμε ξεδικευθεί μόνο σε αυτό. Μόνο για αυτά τα πράγματα ξέρουμε να λέμε. Μόνο για τα MTV. Έχουμε εντυπωσιακή Και μπορούμε να γράψουμε και βιβλία πάνω <laughs> λοιπόν, αρκετό κόσμος ε, αυτό έχει να κάνει σε σχέση κάπως και με τους στίχους σας. Πιστεύω αυτό το λέω, έχει, έχει γίνει το τελευταίο καιρό της τελευταίας εβδομάδες ε, μια έτσι πούμε, σαν ψιλοσυζητησούλες από αρκετό κόσμο το οποίο με θύμισε μια παλιά συζήτηση που είχα ήταν γύρω στα πριν από 50 χρόνια περίπου, από τότε ακόμα, δηλαδή ήταν τότε που είχαν αρχίσει και βγαίναν κάποια συγκροτήματα ψύλο επηρεασμένα, αλλά ακόμα σε κάποιες α πούμε αλλακτικές εξάρτητες εταιρείε να, να τη θέσω λοιπόν την ερώτηση, πιστεύουνε κάποιοι ότι το να μιλάς σε, τη σήμερα ημέρα για ρατσισμό, πόλεμο, καταστολή... Άσχετα με το αν υπάρχει ή όχι, τι σήμερα μετα, είναι πολύ πανάλη πλέον γιατί έχετε σαν επανάληψη τόσων και τόσων με... πραγμάτων που έχουν υποθεί ξανά και ξανά. Όταν μιλάς, κάπου έχουμε δίκιο, κάπου είναι δίκιο όταν, μιλάνε, όταν μιλάς τίρα. Γι αυτό το πράγμα. Όταν μιλάω για την καταστολή, δηλαδή δεν τη γουστάρω την καταστολή, δεν κουστάρω τις μπάτσες, δεν ξέρω εγώ την πυρηνική ενέργεια, δεν γουστάρω τον πόλεμο, και έτσι. Νομίζω ότι η ουσία είναι να μιλάω για τα αποτελέσματά του αυτών των πραγμάτων για μένα. Και νομίζω mm -hmm. ότι τα λέω στην προσωπική μα ζωή και όλα αυτά. Τον αντίκτυπο που έχουν αυτά τα πράγματα στην προσωπική μα ζωή. Τα γεγονότα που συμβαίνουν, αυτά είναι πιστεύω αυτά είναι που είναι διαφορετικά στον καθένα σαν εμπειρία. Πώς θα αντιλαμβάνετε καθένας. Από αυτό μπορείς να βγάλεις κάποιες συμπεράγονες, μπορείς να βγάλεις κάποιες αρεθίσματα. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει περιφέτερο με το πώς τα λες. Όταν yeah. γράψουν σήμερα ένα καινούργιο κομμάτι ας πούμε και το λες πάλι με τον ίδιο τρόπο που ξεκινήσαν τα πρώτα συγκροντήματα που άρχισαν να γράφουν τέτοια τραγούρια. Για τον πόλο μου, για τον ρατσισμό, για τη βία, για την αστυνομία, δεν ξέρω κι εγώ για ποιο άλλο έτσι ζήτημα. Ε, εάν εξακολουθείς για να τα γράφεις και να τα λες σήμερα με τον ίδιο ακριβώς πανομοιότυπο τρόπο, όπως και πριν από 10-15 χρόνια, πραγματικά τότε πρόκειται για μια επανάληψη, δεν προσφέρει τίποτα. Είναι ένα αναμάσιμα ε, από κάποιο ε, άλλο τραγούδι που έχει υποθεί σε 1.002 εκτελέσεις από 150 διαφορετικά συμμερωτήματα. Το ζήτημα λοιπόν είναι όχι στο αν θα θίξεις αν θέλει κάποιος να θίξει τέτοιο είδου ζητήματα, αλλά στο πώ θα το θίξει. <σφίλοι> <σφίλοι> <σφίλοι> θα μπορούσα Αυτό το να το κάνει με έναν άλλο <Έχω> πιο... <σφίλοι> τρόπο, πιο προσωπικά, πιο ποιητικά, πιο προσωπικά. Αφεντικά, δεν ξέρω εγώ. Πιο προσωπικά, δεν έχει σημασία στο πώ, αλλά πιο προσωπικά πρέπει όσο το δυνατόν μέσα στο στίχο να βγει. Η σκέψη του εαυτού σου βγαίνει από την Καθαρά προσωπική αντίληψη για τα πράγματα. Κοίτα, και κάπου. Να... Μιλάω τώρα. <laughs> και κάπου <laughs> η θεωρία <laughs> από την πράξη. Γράφει το, γράφει, μιλάει. Η θεωρία από την πράξη απέχει. Έτσι, γιατί δεν φτάνει μόνο να βγαίνουμε σε συναυλίε σε εκδηλώσει ή σε συνελεύσει να ξύνουμε τα μούσια μα και να λέμε έχουμε πρόβλημα ρατσισμού και <laughs> <laughs> δεν ξέρω <εγώ> τι. <laughs> γιατί έχει υποθεί και από... και από αυτό το ράδιο. Ξέρω εγώ, βγαίνει ένα τύπο και λέει τα παιδιά που στην συναυλία δεν είπαν για, για τον ρατσισμό. Ξέρω εγώ. Σε εξιστισμό. Τέλο πάντων, εντάξει, μην λέμε μεγάλε κουβέντε, γιατί αυτή είναι χειρότερη από αυτού, γιατί ακούσαμε αρκετά συξιστικά από εκπομπέ τη οτοπία. Τέλο πάντων, Λοιπόν, είναι η γνώμη μου, ναι, γιατί να πάω να μιλήσει τη λέγοντα. Α πάρουν, Να πάρουμε να του δούμε να το συζητήσουμε. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι δεν φτάνει μόνο να βγαίνουμε και να λέμε, ξέρω εγώ, πράγματα για τον ρατσισμό και θεωρίε, ότι να κάνουμε και τίποτα να. Να μη άτομα. Και άμα έρχεται κάποιο και μου λέει: Ξέρει έχουμε πρόβλημα με το ρατσισμό, ξέρω εγώ και, τι, και εσύ τι κάνει, λέω ότι και γάμισου. Δηλαδή εντάξει, ειλικρινά ας πούμε, δεν με φτάνει εμένα να βγαίνει ένα βαρεμένο και να μου λέει για το ρατσισμό και να κατεβάζει κατεβατάξει στο τέλο να πηγαίνει σπίτι, πούμε, να τρώει την πρίζόλα και να κοιμάται. <laughs> εντάξει. Παράδοση, <laughs> <laughs> εδώ είναι και κάτι που σαν μόδο, δεν ξέρω πώ θα το πω, σούμε, όταν πριν από μερικά χρόνια ήταν... Έγινε και μόδαξη. Τι γνώμε για τα ζώα. Δηλαδή τι να το απαντήσει τώρα, τι γνώμη έχουμε για τα ζώανη. Καλή ή κακή, προσφέρει ω να ανάπτυξη τα ζωή. ή μα πηγαίνουν πίσω, ξέρω. Και τελικά, α πούμε, αν έκανε συνέντευξη αυτή την εποχή, δεν θα το ρώταγε. Τα ζώα δεν είναι τη μόδα. Γι' αυτό σου πω ότι. Και υπάρχουν και μόδε, α πούμε, και τέτοια πράγματα και μέσα στο κύκλωμα αυτό, κατάλαβε. Μάλιστα. Α μην επανέλθουμε, βέβαια. Εσεί πιστεύετε ότι είναι η μόδα. Πιστεύετε ότι μέσα από τη μουσική μπορούν να περάσουν κάποια μηνύματα και να εκφράσει κάποιους ανθρώπους τώρα αυτό δεν βάζω τον όρο συγκεκριμένους ανθρώπους να εκφράσει κάποιους ανθρώπους αυτό μπορώ να το πούμε πολλούς διαφορετικούς τρόπους το θέμα όμως είναι ότι παραπέρα από αυτούς τους τρόπους ε, δεν σε από του τρόπου, είναι ότι τελικά ήμουν από τον κόσμο, όταν λέω να εκφράσει κάποιου ανθρώπου δηλαδή, που μπορεί να εκφράσει με κάποιου ανθρώπου που οποίοι ακούν αυτή τη μουσική και κολλάνε σε αυτό απλά και μόνο τίποτα παραπάνω, είτε κάποιον άνθρωπο μου σαν καλλιτέχνο ο οποίο ε, προσπαθεί να δημιουργήσει μέσα από αυτό το πράγμα, είτε ότι με κάποια μηνύματα ρε, παιδί μου, γιατί όμω πιστεύω ότι μέσα από κάποια μηνύματα έχουν πάει πολύ μακριά μέσα από έτσι μουσικέ κυκλοφορία και όχι μόνο. Τα το δούμε όμως που ότι το είπαν τόσο πολλά μέσα που πέρανες πληροφορίες πια. Ότι παλιά, ξέρω, τουλάχιστον Ελλάδα, ας πούμε, είπαν πληροφορίες από δύο σταθμούς ραδιοφωνικούς και από δύο κανάλια, δεύτερο, τηλεοπτικά. Τώρα αυτήν την εποχή υπάρχει τόσο μεγάλη, ας πούμε, ροή πληροφοριών από 42 κανάλια, από 42 σταθμούς ραδιοφωνικούς, από χιλιαδες εφημερίες, περιοδικά τα τα άλλα, είναι κάπω σχετικό το τι θα επηρεάσει ή όχι. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά τα πράγματα γίνονται για το θέαμα, δηλαδή όπω λέμε και στην Εβραίλια των Θεαμάτων, ναι. ναι. Γίνονται για το θέαμα, μάλλον. Δεν ξέρω αν πραγματικά ήθελε κάποιο να επηρεάσει κάποιον άλλο, διότι το αμέσω επόμενο αυτό βλέπει κάτι άλλο το οποίο μπορεί να το κατευθείαν, Δεν υπάρχει κάποιε ιδέε που θα τι εμπεδώσει δηλαδή, για καιρό, α πούμε. Μακάρι να σου δίνουν κάποια πράγματα, α σε το βάσεις σκέψεις. Υπάρχει έτσι μια σχηλός γενικά έτσι. Κοίταξε, εγώ λέω και μάλιστα είναι ενάντια στο να σε μάθουν πώς να Δεν είναι αυτό το πράγμα. Αυτό, κοίταξε, αυτό γνώμη μου, δεν μπορείς, θα σε μάθει κάποιος, έδεθες. Κατάλαβες, δεν μπορείς, δηλαδή, δεν Το μαθαίνεις από τους φίλους, από τη μάνα που και δεν βλέπεις άλλο, από Δηλαδή αν, αν δεν ανάφερε πριν, τώρα σου μένε τον κόσμο και συγκεκή, να σου ανάφερε όλα τα μέσα μαζικέ ενημέρωση, δεν ναι. να μιλώ δηλαδή δεις τώρα Ά, τον παραγωγή ναι. τον καθένα εξαγώρα. Προσωπική μου άποψη ότι όλα αυτά εδώ πέρα, mm. εντάξει, έχουν παιδί μου κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και τα περισσότερα είναι σε μονοπόλιο. Στο πούμε, ναι, το κάθε ένα σκοπό, όμως, και πούμε δηλαδή. Εσύ τώρα ναι καλά, Προσωπικά εγώ δεν το βλέπω τι με συμφέρει να πάρω, βλέπω δεν ότι δηλαδή, φέρει, ούτε, τι με τι... βολεύει. Τι... τι θες να παραστήσεις. Όχι τα απαραίτητα με το τι συμφωνώ είναι ότι δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή. κάποιος μου λέει και, και μια άλλη ιδέα. Δηλαδή, δηλαδή. δηλαδή. Όχι τα απαραίτητα πρέπει να, να ακούσω κάτι. Για να το δεχθώ και να πω σε εσύ, α, αυτό είναι σύμφωνο με τι απόψεις μου. Α, αυτό δεν είναι με τις απόψεις μου. Όχι, δεν είναι κατάλαβα, δεν είναι, να, <συμφίλαιο> να σου πω ένα παράδειγμα πιο απλό, Ο Αν δεν, ας πούμε, κολοκανάλι. Γενικά, τις ξέρουμε και τι σκοπός έχει λοιπά και λοιπά και πού κινείται και τέτοια δεν είναι. Ναι. Δεν έχει κάτι δύο κομπός που μπορεί να σε ενδιαφέρουν, α πούμε. Δεν <Εμειάς> ναι, θα να πα πα. Ακούστε με το κούκκι, Μην ξέρω δεν Μια συναυλία Κάποια σειρά Μπορεί να είναι παιδιά. Εσύ φοβερό σου δεν πάνω έχει κάποια καλά. Ωραία, όταν θέλω Μπορεί, το οποίο μου δώσει τηλεόραση δεν μπορεί. Λοιπόν βλέπω κάποιο κανάλι που υπάρχουν, κατά τι θα κάνω. Μάλιστα. Αφορά τι που υπάρχουν, δεν μπορώ να κάνω δικαίωμα στο κανάλι μου αλλιώ ή να ακούω Αυτό το το σύμφωνο. τι σημαίνει παιδί μου, ότι δεν έχει που σε περνάει Δεν να σου πει τώρα α πούμε, ιδεολόγο και κεφάλι και δεν ή νομίζω ναι, Το βάζω στο ίδιο... Στα βάζω στο ίδιο καζάνι από την άποψη ότι εγώ σαν να κρατήσ, όταν μου λέγω την Πάρα Ναι, έχω μια στάση. Δηλαδή μπορεί να ακούσουμε την πρωινή ζώνη όταν υπάρχει στην ετοπία... Και να τρελαθώ να σηκωθούν οι μου τρίχες, ας πούμε έτσι, καλά Δεν Ακούμε, για να διαβάζουμε μόνο, ας πούμε τι να διαβάζουμε, τι να διαβάζουμε αλήθεια. Πώς ε, παιδί μου και σε κάποιες προηγούμενε ερωτήσεις, και σε αυτήν, εγώ δεν πάω να πω ότι όλοι οι άλλοι είναι η οι... κακοί και εμείς είμαστε κακοί. Αλλά... <laughs> <δεν είναι, laughs> Απλά προσπαθώ ρε παιδί μου να να πω ότι όντω υπάρχουν ρε, παιδί, κάποιοι εναλλακτικοί, διαφορετικοί, άλλοι τρόποι Ωραία. για να κάνεις κάποια πράγματα και άμα τελικά υπάρχει δυνατότητα, εντάξει, η συγκεκριμένη φάση ξεκίνησε να μιλάμε για καθότι ό,τι είχε τέτοις πέρας σαν συγκρότημα και το ρώτησα σε σχέση μουσική, γιατί όπως και να το κάνουμε, ρε παιδιά, να μουσικούλια, δεν παιδιά. Τέλεια δεν είμαστε μουσική. Άμαστε θέλουμε να αρχίσουμε για τη λόραση. να θέλεις σαν Ας δούμε μουσική επειδή δεν είμαστε ακριβώ και τη μουσική μπάμπα, α πούμε, σε αρκετού χαιρετίε μα έχουν χτυπήσει διάφορα πράγματα. Επειδή είχαμε γνώση. Τι ωραίο το θέτει, λένε αυτό το πράγμα. Λες ότι δεν είστε μόνο μια τα... μουσική μπάμπα. Δηλαδή, σαν κούλαγο όπω κυκλοφορεί, όπω βγαίνουμε ή, στο ναι. κόσμο, δεν είμαστε απλώ μια μουσική μπάμπα, έτσι δεν είναι. Απ' Ανέ... εσύ θα το πει Εγώ τι θα το πω, εσύ μα ακού. Εγώ νομίζω, εσύ μα ακού πέρε με. Είναι έτσι ή όχι. Βγαίνουμε απλώ σαν ένα μουσικό γκρουπ, α πούμε, όπω π.χ. η άμπα. Πιθανόν να βγαίνει αυτό το πράγμα. Όμω πώ όχι. Αλλά βγαίνει ένα... Εσύ γιατί πιστεύει ότι δεν βγαίνει μόνο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα κρούπι από κάποια πράγματα. Όχι α, μόνο του ναι. τύχου, αλλά γιατί από τι τάσει μα α πούμε γενικότερα. Αυτό πιστεύω. Ναι. Κατά και συμμετείχε σε διάφορες προσπάσει. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή Ένα ε, αυτό. Και από του τύπου ακόμα και δηλαδή, να αναπτύξα, δεν είναι μόνο ότι και πώς θέλω να του δίζουν όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει μια στάση στο γκρούπ. Δεν yeah. πήγαν ένα μουσικό συμβιότητε μου δεν γίνεται μόνο για μας, και παλιά που το κάνω αυτό πράγμα. Δηλαδή δεν παίζουμε απλώ μια μουσική εδώ γιατί παίζουμε gìδήποτε, έχω να <Ρι> Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι να συνεχίσουμε. <Ρι> Βάλε κανένα τραγουδί, γιατί... Βάζω από την αυλή των Θεαμάτων, ο οποίο ήταν ο τελευταίο συντήκο, δηλαδή σε βουνίλιο που βγήκε και από τη Λέζινγκ, <Ρι> Και για τα παιδιά εδώ πέρα. Αργότερα, και λούχι, και όχι τη Επέλεξα την απολογία. Ότι από αυτό το τραγούδι μ' αρέσουν αρκετά οι στοίχοι. Αν θέλετε να κάνετε εσεί κάποιο σχόλιο είτε για το τραγούδι είτε για την περίοδο εκείνη, είτε για τον δίσκο... Άμα δεν θέλετε. Μετά το τραγούδι. Μετά το τραγούδι. Μετά το τραγούδι. Ε. Άτε, λίγο. Δεν, Δεν υπάρχει κοινή λογική Όλο κάποιος θα μας σωθεί Σ'απολογία Σ'απολογία Σ'απολογία Σ'απολογία Τη ρωτάτε τι μου έχει συμβεί Μήπως πρέπει να εμειρευτεί Κάθε πράξη ως πολιτική Όλο κάποιος θα μας σωθεί Σαπολογία, σαπολογία, σαπολογία, σαπολογία! Σ' απολογία, σ' σε απολογία Τι ρωτάτε τι μου έχει συμπεί, όσοι καν δεν το έχω πει Ίσως να'χω απλά κουραστεί, όλο κάτω θα μας οδεί Σ' απολογία, σ' απολογία, σε απολογία, σ απολογία σ απο... Ταπολογία Ταπολογία Ταπολογία Ταπολογία Ταπολογία Ταπολογία Ταπολογία Εντάξει και πάλι θα ακούσουμε τραβούδια δικό μας Και μια άλλη πλευρά Καινούργια τραβούδια έχει okay. μόνο σε δύο φορές που παίξαμε τώρα <σταλάβει> <πέρα> στα live. <λάδια>. Πώς <σταλάβει> <σταλάβει> Η άλλη πλευρά. Για την άλλη πλευρά, λοιπόν πήρε πάντα... πάρα πάρα πολύ, παιδιά. Καληνύχτα. <laughs> λοιπόν, <laughs> πείτε κάτι <ρε. laughs> Ο Γιώργος ήταν <laughs> <δεν θα laughs> <ανέβρεται> εδώ δεν <laughs> έχω Τσατίστηκα, τσατίστηκα. Αυτό που λέγαμε δεν είναι, λοιπόν. <laughs> Τι λέγαμε. την με την που δεν τον κόσμο. Καλή κοινή προσπάθεια η αναγνωσιά πιστεύω ότι καταπολεμιέται. Δεν μένει έτσι απλά και μόνο η αναγνωσιά. Άμα μα ενοχλεί η αναγνωσιά, προσπαθούμε τέλο πάντων να κάνουμε κάτι για να μην σε ενοχλεί. Αν όμω τρει άνθρωποι προσπαθούν να καταπολεμήσουν την αναγνωσιά, στην οποία συμμετέχουν 353, εκεί πέρα είναι λίγη ψυχική και σωματική φθορά, θα έλεγα. Ωραία. Ε, να βγει όμω κάποιο και να πέφτει το πράγμα που λέει από δεν σου. Εντάξει την επόμενη φορά <συμίλυνα> θα δούμε. Φέρουμε τρει παπάδε, ψαρτάδε και τρία γκρούπα που μα ζωέτε ζήλια. Αρχίζουνε τώρα. Α, είναι το ζύτο Ζήτω... που είναι να πλακωθούν ερευνητικοί. Ε, ε, <συμίλυνα> Πάρα μπράβο και βγαίνουν οι μαύροι με κάποιε τοπονάρε. Έτσι ξέρω εγώ. έτσι. Βγαίνουνε, βγαίνουνε και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να μιλήσουμε κάτι για τα live. Το λέω αυτό επειδή με τα live είναι. Είναι η σχέση την οποία αναπτύσσεται, θέλω να πιστεύω, έτσι κάπως πιο κοντινή και πιο αυθεντική σχέση του συγκροτήματος που είναι πάνω με το κοινό. Και αυτό όμως δεν γίνεται απλά και μόνο σχέση με τα μάτια και με κάποιες ζητήματα, κάποιες παραγγελιές λεγόμενες. Μπαίνει και από την άλλη πλευρά το ότι ε, ε, αν κάποιος κόσμο δέχεται κάποια αισθήματα από εσάς, δηλαδή ρε παιδί μου έχει κάποιο ενδιαφέρον, δίνει στον εαυτό του κάποιο ενδιαφέρον, το δικαίωμα, ή ε, σα χρησιμοποιεί απλά και μόνο σαν υπόκριση. Σε στείλε παίζουν ρε παιδί μου, άκετοι γονάτε που παίζουν, και δό σου από εκεί και πέρα δεν σου ενδιαφέρει π.χ. άμα περνάτε δυο καναδιόωρές κουβέντες, ή άμα λέτε π.χ. Ε, παιδιά, λένε π.χ. ή μαλώνετε και άλλο κάτω σφάζονται, επειδή σα Λοιπόν, είναι πολύ ωραία αυτή η παιδί μου και a Αυτό δεν είναι Ναι. το Λοιπόν, αρχικά το θα υπάρχουν άτομα μόνο για την υπόκριση, αλλά θέλω να πιστεύω από συγκεκριμένα γεγονότα ότι κάποια άτομα έρχονται και συμμετέχουν σε αυτό που κάνουν. Αυτή τη φορά που ίσως είναι η μοναδική φορά, ξέρω εγώ, που βγαίνουμε και λέμε εμείς τη δικιά μας τη γνώμη με έναν τρόπο μουσικό, τι δικές μας τις σκέψεις, συμμετέχουν τραγουδώντας μαζί τους φύγους, άρα δεν είναι μόνο η υπόκριση κατά και από εκεί και πέρα ένα άλλο γεγονός είναι ας πούμε ότι πολλά άτομα πούμε, που έχονται μετά τα live ας πούμε, και μιλάμε να δεις και είναι ότι πιο ωραίο μετά το live ας πούμε. η επαφή αυτή του κόσμου μετά τα live Χριστού οι παίρνοντες σου μιλάνε και σου λένε yeah. κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Yeah. Είτε, yeah. είτε μ' άρεσε αυτό ο στίχο, είτε μ' άρεσε ή τότε yeah. που είχα το τάδε πρόβλημα, α πούμε, yeah. σκεφτόμουν το κομμάτι σα. Yeah. Αυτό είναι το yeah. η yeah. μεγαλύτερη ικανοποίηση που μπορεί yeah. να... <laughs> να... <laughs> να έχεις, α πουμε σκεφτομουν το κομματι yeah. αυτο ειναι η μεγαλυτερη ικανοποιηση που μπορει να εχεις μετα το live. Το live είναι βέβαια όπου το group κρίνεται yeah. και πιστεύω ότι όλα τα group, yeah. όλα τα group yeah. κρίνονται yeah. πάνω στο live. Yeah. Εκεί μπορεί να έχεις. Ποιά είναι γρουπ, ή πόσο το παίζουμε. Ναι, το σε σχέση όμως με τον κόσμο. Κοιτάξει, ο κόσμος είναι από κάτω, έχει ένα κριτήριο για να κρίνει αν κάποιο group είναι καλό ή δεν είναι καλό, του αρέσει ή δεν του αρέσει. Το θέμα είναι ότι στην ώρα που γίνεται το live, αν παίζετε και κάτι πέρα από αυτό το πράγμα. Εάν ε, πέρα από το αν του αρέσει, να σούμε, πώς παίζεις ή ο τρόπος του ουσιάζεις ό,τι παρουσιάζει πάνω στη σκηνή, όπως σκηνείσαι, όπως προλογίζεις τα κομμάτια, αν, ξέρω, ξέρω εγώ, έχεις μια επαφή με τον κόσμο, αν μιλάς ή δεν μιλάς, ή αν κρατάς ένα ύφος ή δεν κρατάς, όλο αυτό. Αυτό μετράει και μετριέται σε ένα live. Δεν ξέρω κατά πόσο το έχουμε καταφέρει εμείς. Σε διάφορες φάσεις έχω νιώσει ότι το κερδίσαμε αυτό το πράγμα. Μπράβο. Σε κάποιες άλλες φάσεις δεν το καταλάβαινα, γιατί ήμουν στο κουρνό εντάξει. Σε το κατάλαβανος, διότι Όχι Όχι Θέλετε να πούμε κάτι για τις εταιρείε στο εξωτερικό, τα παιδιά οι οποίοι έχουν καταφέρει να δικτυωθούν μέσα σε κάποιες συλλογόμενες και αναλλακτικές εταιρείες, έχουν καταφέρει όντω, τουλάχιστον όσο έχουν φτάσει στα χέρια μου και στα αυτιά μου, κάποια πολύ ωραία πράγματα. Εδώ πέρα στην Ελλάδα, προσωπικά πιστεύω ότι οι περισσότερε ανεξάρτητες, μπορούν ναι, να είναι ή τέλο πάντων Σε μεγάλο βαθμό και yeah. έξω, yeah. ε, mm. είναι... no. Άμα θέλετε, σαν συγκρότημα το οποίο έχει κάνει ρε, παιδί, Ευθείαν, αλλά και σε κάποιες άλλε προσπάθειε για κάπου αλλού. Άμα θέλετε να πείτε, έτσι γενικώ τι παίζετε ρε παιδί, την άποψή σας, πώς, πώς την είδατε έτσι, την όλη προσπάθεια, την όλη αντιμετώπιση, κάποια σχέση, κάποιο ενδιαφέρον. Εμείς δεν ξεκινήσαμε για να κάνουμε το δίσκο. Υπήρξε βασικά η πρόταση του Μπάμπη που έβγαζε τότε και το Rolling Hunter και είχε την πρόταση, ας πούμε, να βγάλουμε, αν γινόταν, ένα δίσκο να φτιάξουμε μια εταιρεία, δηλαδή, και να το κάνουμε. Επειδή είχαμε και εμεί μια τέτοια λογική, μας ήρθε σαφώς, έτσι, mm. μας ακούστηκε πάρα πολύ καλή μια τέτοια πρόταση και είχαμε και όλη τη διάθεση, ας πούμε, το να ξεκινήσουμε αυτή την ιστορία, είχαμε και όλη τη, έτσι, Yeah. Τον ενθουσιασμό ας πούμε, και την α, ε, καλή ενέργεια, πούμε, τη θετική ενέργεια για να ξεκινήσουμε μια τέτοια προσπάθεια. Ε, δημιουργήσαμε την εταιρεία, είχαμε βάλει και κάποια χρήματα, εγώ να ο Βαμπή είσαμε πέρα από τον μπάλ, Το βασικό βέβαια, ε, το ποσό το είχε βάλει ο μπάλ. Στην πορεία είδαμε διάφορα έτσι, προβλήματα. Κάποια μπορέσαμε να τα αντιμετωπίσουμε, κάποια όχι. Εκείνα που ίσως δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε αρκετά καλά ή τουλάχιστον όπω τα θέλαμε, ήταν το θέμα της προώθησης. Σαν μια καινούρια προσπάθεια, σαν μια καινούρια εταιρεία, δεν είχαμε τη δυνατότητα. Ούτε λόγω της έλπησης, ούτε δεν είχαμε δηλαδή, τις επαφέ, τα, τα κανάλια δηλαδή σε άλλε πόλει, σε άλλα ή σε άλλε χώρε για να δώσουμε κάποια κομμάτια από το δίσκο. Η προσπάθεια ήταν ενδιαφέρουσα και ψυχοφόρα στον βαθμό που συμμετείχαν. Εκείνο που έμενε ήταν μια πολύ πολύ καλή επαφή με τον, τον Πάβλη. Πάρα πολύ καλή έτσι, σχέση. Ήταν άνθρωπο που μπορούσαμε να συναντηθούμε και σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό και μόνο μα ικανοποιούσε. Υπήρχαν ένα, ένα κομμάτι αυτή τη σχέση, δεν ικανοποιούνταν το θέμα της προώθηση. Από βγει και πέρα, εντάξει, καθένα μετράει τι δυνατότητέ του και τι διαθέσει Σίγουρα. Τώρα που λες εσύ για τις εταιρείες, α πούμε, τις ελληνικές και έτσι, και έξω και μέσα, α πούμε, έχουν σημεί διάφορα παράδειγμα στις τέτοιες, τις αλεξάνδρες εταιρείες, άκρη που τις να βάζουν group, να πιέζουν φανζίνη για να πάρουν συνεδριάσεις στα εκκρουπ τους. Ή να τους λένε, ξέρω θα σχετικά με την με εξάρτητα της εταιρείας, Ουσιαστικά δηλαδή παίζεται το ίδιο παιχνίδι, ίσως σε μικρότερα μεγέθη. Και όσο μια εταιρεία αρχίζει και βγάζει κάποια, κάποιους δίσκους, ας πούμε, οι οποίοι έχουν μια καλύτερη τύχη από ό,τι άλλοι και παίρνει οικονομικά τα πάνω της σχετικά έτσι πάντα. Αυτές οι εταιρείες ε, στην πορεία δείχνει και το, το, το πώς λειτουργεί και το τι διάθεση υπάρχει πραγματικά ή το πώς τελικά μπορεί να συνεχίσει μια τέτοια ιστορία. Καλό ή κακώς χρησιμοποιείς πάλι τα ίδια μέσα, πάλι θα βάλεις διαφημίσεις ακόμα και στα φανζίνη για το ενώριες δίσκους που έχεις βάλει. Ε, δεν ξέρω να υπάρχει άλλος τρόπος, αν θέλεις mm. να δημοσιοποιήσεις, για να μην χρησιμοποιήσω την λέξη διαφήμιση που είναι ευεβαρυμένη. Είναι και ενημέρωση, παιδί μου, εντάξει. Μπορούμε να το κάνουμε ωραίο ένα πράγμα, να το πούμε <σχερή> άλλες λέξεις. <Yeah>. Όπως είναι καλό σου τα και τι θα πει ενημέρωση, εδώ, και είναι διαφήμιση. Ναι, και η διαφήμιση εκτελεί και έναν ενημερωτικό ρόλο, άμα είναι το δεις έτσι, από αυτή τη μεριά. Κατάμεσήν, αυτό που λέγονται, πού χωρίζει τελικά αυτό το πράγμα. Mm. Πού είναι διαφήμιση εμπορική, με την κακιά έτσι, έννοια, και πού γίνεται ενημέρωση να ενημερώσει τον δικό σου <laughs> κόσμο, και... Τυχία, όσο να βάλεις νέα διαφήμιση στο Max von Drucker Road, τι είναι, ενημέρωσε, τι διαφήμιση, για παίρνω. Κοίταξε, εγώ τη διαφήμιση προσωπικά λέω αυτό που αποσκοπεί <Κίταξε> εντάξει στο να βγει κάποιο κέρδο. <Κίταξε> Ενώ στο ενημέρωση είναι ότι λε κάτι εντύπωση, ο κόσμο άνευ. Κοίταξε, <Κίταξε> πάντα όλοι οι προσώπου είναι ένα κέρδο, είτε ψυχολογικό, είτε α πούμε αναρθώση του ηθικού, είτε χρημάτων, οτιδήποτε. Δηλαδή, γιατί το κάνει αλλιώ να κερδίσει κάτι. Yeah, yeah. Για δεν το κάνω για να κερδίσω κάτι, α πούμε κάτι. Το κάνω όταν έχω ανάγκη Καιρδίζε... να κερδίσω. <σπάδει> yeah. Για ανάγκη, πιο... δεν Έχει δικιά <σπάδει> ανάγκη, δεν έχει ανάγκη ο άλλο. <σπάδει> Εσύ έχει δικιά ανάγκη, την καλύπτει. κερδίζεις κάτι, κατάλαβες. Κοίταξε, δεν το περίπτωση όμω, άμα ήταν η προσωπική μου απλά και ανάγκη, θα θα για πάτη μου. Δεν γίνει για μένα. Αυτό είναι το είναι ένα για Κατάλαβες είναι καιρός. Υπάρχουν και άλλες Δεν θα κάνουμε live δηλαδή. πώς το πω. Εγώ το απλώ το λέω <Σ> διαφορετικά. Δηλαδή το σαν κέρδος. Η λέξη κέρδος σε μένα σε παιδί μου σε κέρδισα. Δηλαδή βγήκα ρε παιδί μου νικητής. Εντάξει ναι. Πήρα. Α δεν Πήρα. Δεν αυτό για δε από ό,τι κατάλαβα. Έχετε κέρδος είναι το... για μια ανάγκη. Έχει ouais. ανάγκη να κάνεις κάποια πράγματα χωρίς να. Το να είναι αν διασυνδέσει κάτι. Αφού είναι ότι. Ναι, έτσι πιο Δηλαδή, εμεί θα θέλαμε μέσα συγκρότημα με τη μουσική που παίζουμε να βγάλουμε και λεφτά. Δηλαδή, να μην κάνουμε να ζούμε από τη μουσική Αυτό δεν θα Με τη μουσική που παίζουμε να Ποια εταιρεία θα ήθελε να ζει που την τρέχουσα εταιρεία να ζούμε τα εταιρεία ή να μην βγάζουν Ειδικά μας τρέχουν το για πράγμα. Ναι, και σε άλλους τομείς, ξέρω εγώ, έστω και α πούμε, Άρα να ζω και α πούμε άλλα. Άρα θα ήθελα να ζω από τη μουσική που παίζω, γιατί όχι. Αυτό τι είναι όμως, σε αυτό το, κύκλο, και το Ναι, α πούμε παράδειγμα το mm -hmm. Αυτή που κάνω, τι κάνω. Δηλαδή, γιατί το κάνω, τι το να βγάζουμε, θα το κάνουμε. Όχι για να βγάζουν λεφτά, δηλαδή δεν έχουν κάνει. ή έχουν κάποια ανάγκη ή άλλοι τέλος πάντων μπορεί και να θέλουν να προβληθούν οτιδήποτε. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε δηλαδή, για τον καθένα γιατί το κάνει. Συγγνώμη για τον καθένα, όχι, ένα, ένα αξιόλογο. Ναι, απλ, δηλαδή, απλώς ξέρει το... τι γίνεται, απλώς ξέρει τι γίνεται. Απλώς βρήκαμε κάποιο τρόπο να κρυβόμαστε από κάποια κάποιες λέξεις είναι εναλλακτικά ναι, κατάλαβε. Εδώ και αναγκαστικά. πούμε και για να τον ίδιο ποτέ δεν εμπιστεύω με τον εαυτό Μα Αν θα μπορούσε να να κάνω κάτι άλλο, δεν θα είσαι αδεπή, να να Εσύ μπορεί να έρχεσαι εδώ πέρα, πίσω... έτσι. να κάνει την εκπομπή να κάνει ότι κάνει για του συγκεκριμένου λόγου που έχει έτσι. όμω μπορεί πίσω... να να το κάνει αυτό και να μην πιστεύει πίσω... και να μου να και να το <στάω>... Ε, γιατί δεν θέλω να ξέρω εγώ, δεν γουστάρω τι διαφημίσει, δεν γουστάρω το ένα, δεν χουσάρω το άλλο. Και εντωμεταξύ, όταν το δει, σαν στάση που κρατάει στη ζωή του, έτσι, δεν έχει καμιά διαφορά από τον τύπο που δουλεύει στον αντένα ή σε κάποιο άλλο σταθμό που παίρνει και λεφτά. Γιατί να σου πω και κάτι, άμα είναι και κάποιο άνετο και δεν έχει προβλήματα, α θα τα βγάλει πέρα, ε, εντάξει και εγώ έρχομαι εδώ πέρα στον τοπία και λέω είμαι και καλά σωστό και έχουμε ενα ραδιόφωνο. Και το είναι... θέμα είναι, το θέμα είναι ο κόσμο που ακούει και, ξέρω εγώ και νέα άτομα που παρασύρονται πολύ εύκολα 16-17 χρονά ε, δηλαδή τώρα μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται εγώ είμαι ένα από τα Γιατί θα δουλεσαι, πούμε, να και να κάνει και να μην βγάλει και άνα, που μην δουλεσαι, πω, να μην, μην βγάλει λεφτά και να θα να με άλλα και να μην μουσικήσει, α πούμε, να Το κακό δεν, δεν είναι να παίρνει λεφτά, το θέμα είναι με τι τρόπο τα παίρνει και για ποιο λόγο. τέλο πάντων, για ποιο λόγο τα <σίλω> με αυτό που υπόθηκε, αλλά το θέμα ότι δεν είναι ναι, άμα πρέπει... Θέλετε, μπορούμε να το αναπτύξουμε το θέμα. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα ισχύσει. να αρχίσει να γίνεται διάλογο, σε σύντομα προσπαθώ να πω τη δική μου άποψη. Αν υπάρχει το ερώτημα, ποιο είναι. Ότι καλά αυτά που ακούγονται, αλλά είναι έτσι όπω φαίνονται. Αυτό είναι δηλαδή το πρόβλημα. Είναι έτσι όπω φαίνονται. Συμφωνούμε με όλα αυτά, έτσι. Υπάρχει το ράδιο το οποίο το... γίνονται το... εκδηλώσει, γίνονται τέλο πάντων σου τέκει το... φιλοσοφική όλα αυτά έτσι; γίνονται όλα αυτά. σωστό σωστό σωστό. Θα σου περίμενε Συνεχίζουμε που, δεν είμαι λεφτά για να ζω από τη μουσική μου και να μην χρειάζεται να δουλεύω αλλού εκείνο που σίγουρα δεν θέλω είναι το γκρουπ που υπάρχει σαν πότε, πέρα από μάζεμα τεσσάρων ανθρώπων πούμε, είναι για μια ξεχωριστή οντότητα που έχει κάποια δικά του έξοδα δικά του πράγματα που πρέπει να γίνουν και που απαιτούν οικονομικούς όρους Θέλει δεν θέλεις αυτό το πράγμα έχω βαρεθεί να το πληρώνω. Πραγματικά, δηλαδή έχω βαρεθεί, πληρώνω πολλά χρόνια, ας πούμε. Και πολλές φορές δεν κάνω πράγματα επειδή δεν έχω λεφτά. Δεν κάνω πράγματα σαν μέλος ενός γκρουπ, έτσι. Δεν ε, λέω ότι θα ήθελα σαν γκούλακ να παίρνουμε εκατομμύρια για να μπορώ να παίρνω εγώ και νου Δεν εννοώ αυτό το πράγμα. Είναι διαφορετικό αυτό που λέω αμήνες. Αλλά... Okay. Όχι, λέω ρε παιδί μου δεν με ενδιαφέρει ας πούμε το να, τουλάχιστον έστω σκέφτομαι τώρα, δεν ξέρω τι θα λέω σε πέντε χρόνια από τώρα ρε παιδί μου αλλά ότι δεν θέλω οι ανάγκες του γκρουπ να βγαίνουν από την τζέπη μου άσχε. Φτάνει τα ίδια θα λέει, τι πάρει να πληρώνει. εντάξει. Καταθέτω την ένα άλλο πράγμα, ένα άλλο πράγμα με την Εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να ασχολούμαι αποκλειστικά και μόνο με τη μουσική. Ναι, θα ήθελα ναι. Πάει, θα Ά, να ναι. κάνω κάτι ναι. άλλο. Να το δω μονόχρονο, θα το συγχνώμη. Ναι. Μέχρι να έσκω, ναι. κάτι, αυτό το κάνω. Αυτό δεν είναι, είναι άσχημο. Όχι, δεν είναι και τόσο άσχημο με Αλλά. την έννοια λοιπόν, ότι... Ή θα, θα ήθελα από τη μουσική μου να ζω. Για να μην χρειάζεται να δουλεύω εγώ στον τώρα, α πούμε που θέλω να κάνω πράγμα. Τι εγώ θα είμαι τόσο κομμένο που θέλω να πιάσω κουφάρα στα χέρια μου. Κατάλαβες. Δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό πράγμα. Δεν αυτά που θα έπρεπε να βγάλει, α πούμε. Πιστεύω, δικιά μου γνώμη. Ναι, πάνω δεν ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα με υπήρχε μια άλλη, άλλη είδου σχέση και από το στέγη, ξέρω εγώ, και από τα εναλλακτικά ραδιόφωνα. Έτσι να ήμασταν σε μια μεγάλη ομάδα, τεράστια ομάδα, που θα, ο καθένα θα είχε αναλάβει τι ευθύνε του. Δηλαδή θα έλεγε, εγώ θα κάνω αυτό και θα πηγαίνει όντω να το κάνει. έτσι. Αυτό δεν υπάρχει. Και θα μπορούσαν, πιστεύω, και τα γκρουπ ε, ε, να προσφέρουν κάτι και στο θέμα τη μουσική και σε οτιδήποτε άλλο ακόμα και να βοηθούνται καινούρια ή άτομα έστω που δεν ξέρουν να πιάνουν την κιστάρα, έτσι, να τους δείχνεις εσύ ότι πρέπει να κάνεις αυτό και, τι, και, τι, και πώς θα το κάνεις, έτσι και, και πολλά άλλα και, και πολλά... Πολλά. <laughs> Λά, Λά. <laughs> το σίγουρο είναι ρε παιδί μου, και, ναι. λέμε τι λέμε, α πούμε, ξέρω εγώ τώρα για τον αναλακτικό χώρο και έτσι. το δηλαδή, ίδιο ακριβώς πράγμαστε Δηλαδή, σκούλες. δεχόμαστε να υπάρχει, καταλαβαίνεις, σου λέω, αλλά θα μπορούσε, και εγώ το πιστεύω ότι θα μπορούσε, άμα είχε αναλάβει ο καθένας της ευθύνης του ποιόνους Το ήθελε πραγματικά και όχι μόνο σε ένα στείλει να λέει, εντάξει, κάνω σε ένα ραδιόφωνο πρόγραμμα ή, ή μίστος τέκη ή παίζω μουσική Τι εννοείς π Thank you. Ναι. Η πρακτικά είναι λίγο, λίγο δύσκολα. Τώρα, τώρα μιλάμε και εμεί θεωρητικά. Αυτό μιλάμε γιατί δεν μπορεί να γίνει. Είναι τρομερά δύσκολο να γίνει γιατί δεν υπάρχουν το άτομα, εγώ πιστεύω. Γιατί, κοίτα, τα ρίχνουμε όλα σαν θέμα, ξέρει, εμεί δεν έχουμε λεφτά και δεν είμαστε οικονομικοί άνετοι, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έτσι, Εγώ πιστεύω καταρχήν, άμα τα γκρου που υπάρχουν στον χώρο, άμα μπορούσαν να συνολυθούν όλοι μεταξύ του όσα υπάρχουν, έτσι, εγώ θα πίστευα ότι μπορούσε να, να υπήρχε κι ένα πιο μεγαλύτερο χώρο. Από ό,τι είναι τώρα το στέκει. Θα μπορούσαν να είναι πιο σωστέ συναυλίε, να υπήρχε πιο σωστό μπαρ, ακόμα θα μπορούσε να υπάρχει και ένα λακτικό εστιατόριο και πολλά άλλα. δεν έχω Λοιπόν, Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο καθένα, σου λέει, Εγώ έχω ρε παιδί μου τα ζώργια μου και τα προβλήματά μου. Σιγά να μην κάθισε να ασχοληθώ. Και γιατί να ασχοληθώ, που σε μια φάση εγώ θα πάω μέσα εκεί πέρα και θα πάω να συζητήσω και ο καθένα λέει τα δικά του και σου λέει τίποτα. Γιατί Σίγουρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολύ ελάχιστα άτομα που όντω το κάνουν έτσι σωστά, αλλά δεν, φτάνουν. δεν μπορούν 4-5 άτομα να στηρίξουν όλη αυτή τη φάση. Έτσι και δεν φτάνει μόνο. Από εκεί και πέρα και αυτά τα άτομα κάποτε κουράζονται. Δεν μπορούν, δηλαδή, τι θα κάνουν. Όσο και να προσπαθήσουν, δεν δε, δε φτάνει αυτό. Θα πούνε να πω και κάτι άλλο. Οι διάφορα γκρουπ που γουστάει ο κόσμο αυτό που εμεί άμα βγάζαμε, δεν θα μα έκραζε. Τυχήσουν ομιγίου, θα έτσι. Πώ θα πάρουν τώρα στην Αθήνα οι στοιχθές, ούτε μουσική τους, δεν έχουν γράψει σε Οι και δεν βγάζαν λεφτά. η πίστρος, πώς κόσμος ακολούθησε ας σούμε. Δεν ξέρω καν να κράζει τους τους κλάζα ας ή τους κλάζα ας σούμε, ή τους αλλά... εντάξει τους αλλά... Αλλά, άλλο ένα κράζει τους Όχι, όχι, δηλαδή έχουν γίνει πολλές φορές στην γκρουπ, τα οποία λένε ας πούμε όχι σε αυτούς, για το τάδε γεγοντάδε λόγο, ή σε δεν κάναν αυτό. Εγώ θυμάμαι άλλη ερωτημένη παιδί μου είχαν βγάλει φιλάδιο και οι οποίοι λέγανε ξέρω εγώ ότι πίστος λέγανε αυτό, ο Σμικλάς λέγανε αυτό, ή μετά ξέρω εγώ μέχρι και ξεχασμένη προφητεία έχει βγάλει ας πούμε στο δίσκο, το οποίο... Ας, ούτε, τους, τους πίσω, ναι. μήνει, και, πίσω, ας πούμε, ψιλοειρωνεύεται κομμάτια από τους πίσω, γενικό σημαντικό να ξεκινήσει. Αν έσυγε όλος, έπρεπε να πείθες, να σου μην άλλα γκρουπ, αν να θα πραβάζαν ρέγελος τώρα, πούμε, ένα αυτό. Mm. Έτσι, και δεύτερον, αφού να πάρουμε τις τρύπες π.χ. Τις τρύπες πέρασαν να Αρκετός, Αρκετός κόσμος χάνει. Γιατί ο λαό τους χάνει, οι τρύπες αυτές τις συναυλίες τους μαζεύονται πολύς κόσμος γενικά. Οι τρύπες, α πούμε, συμπεριφοράνε από τους τύπους και από αυτά, δεν είναι τίποτα ξέρω, έξω από τα πράγματα δικά μα. Δεν λένε, ξέρω εγώ, ζει το φασισμός κάτι τέτοιο, δεν είναι. Ναι. Και η τους δεν είναι και τόσο σούμε, βατύ, που να πεις ότι βάζω αυτό το πράγμα, το σύστημα, το βάζουν μέσα μάτυα, και σου λένε, κάνει κάνουν οι άλλοι. Έτσι δεν είναι. γιατί δεν θέλω να πατήσω τώρα στον ελληνικό. Να πατήσω στον ελληνικό. Να κάνω την κυρία. Εγώ είμαι ο Κάριν. ε. Θέλω να πατήσω κάποιον που κράζει Να πατήσω εγώ. δεν κράζω τι τρίπερα. Ποιος κράζει από Όχι, υπάρχει προκατάληψη για τα ελληνικά. Γκρουπ, εντάξει βγαίνουν οτιδήποτε. είναι για Εντάξει. Ναι, δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι να μας αφούνε όχι. Το Υπάρχουν το τα <συγάλω> όλα τα κράζουν. <συγάλω> υπάρχουν πάνε κράζουν. Δεν είναι τα πράγματα ανάλογα με το κράζει, ποιον και πόσοι <συγάλω> <που> <συγάλω> Είμαι εδώ πέρα και από εκεί που την γνωρίζω να Δηλαδή να βλέπω την καρτέλα και να μην την αγγίζω στο τέλος φάση. Εννοείται, το δημοσίο ήρθε η μέσα Εσύ μπορεί να βοηθάει να και να πάω να να είναι Αλλά άμα είναι όμως, το με τις γίνει. Εδώ το διήρημα που αφού... Τι την να αγοράζεις, γεμίζω να νιώθεις... Την πανδημία υπογράψει την εθνική, την την έχει δίκιο, την Ε, πιστεύω ότι με προσωπικά πιστεύω ότι αν υπάρχει τρόπος, πιστεύω ότι υπάρχει τρόπος να κάνεις αυτό που τρόπο, να το κάνεις. Αν όμως παιδί μου κάνεις κάτι μόνο και μόνος ...και η ρε παιδί την τουλάχιστον σίγουρα μπορεί να έχει τα όλα τα ξέρω, όλα τα ξέρω. Εγώ Θεσσαλονίκη καμάρα δεν ξέρω τι γίνεται με τους στην εντάξει. Ή όπως Bad Brains. Οι οποίοι άνθρωποι μου πάνω σε εταιρεία. δεν έχω πρόβλημα η χάσκευα του Εντάξει. Αλλά σίγουρα, σίγουρα, εντάξει. Όχι δεν Είμαι λόγω άμυνας, έχω ρε παιδί μου, αυτό δεν σημαίνει ότι οι πάντες, οι άνθρωποι που είναι σε εναλλακτικές εταιρείες και είναι μάφες. Αλλά άμα, αλεκάνδισες και η περίπτωση, εντάξεις, ότι η προσπάθεια, η ιδέα και μόνο, ότι μπορεί να γίνει κάτι από όλη αυτή τη φάση, και θέλω να πιστεύω εντάξεις, ρε παιδί μου, για να μας πατήσω και για αυτή τη φάση, ότι δεν μπορεί να γίνει. Σήμερα <ΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> δεν έχω κουραστεί να παίζω εγώ 14 χρόνια σε να σκεφτώ για να έχω δει τα πράγματα από κοντά, για αυτό το ξανά και το ξ από πού ξεκινάεις, δηλαδή, σε πώς χιλιάδες κόσμος μπορείς να παίξεις και να μείνει και να είσαι αναπληκτικός και σε πού φτάνει δηλαδή, η αναπληκτικότητά σου και την... Να είσαι σωστός, δηλαδή πού <σταλεί> φάνηκε το λάθος. Εδώ πέρα δεν μπορείς να απαντήσεις, ρε παιδί μου. Να... Δηλαδή δεν βγαίνει κανονική απάντηση με μία ακόμα <σταλεί> απάντηση. <σταλεί> ένα, γιατί μπορεί να φτιάξεις, α πούμε, π.χ. Σαν Σμότο και δεν ξέρω σαν πει ο παιδί μου, μπροστά σε 40.000 π.χ. κόσμο. εντάξει. Η οποία, ρε παιδί εντάξει, ο κόσμος είναι και σε άλλη φάση, σε άλλη οτροπία. Δηλαδή δεν παραποιείται ότι οι περισσότεροι εκεί πέρα, πάνε, ξέρω εγώ, πολλούνται π.χ. και από εκεί τίποτα συνεχίστε, <Κιγάκι> θα δεν μπορώ να το <Τι> δεν να Άνα Άνα, πράγμα. Άνα, πράγμα. Αυτό το λέω για τις κόσμο, <Τι> <πούς> <πέρας>. <Τι> το που έχω δει, ρε, <Τι> άνθρωπος, να να Μπροστά στο πίτσα, πάνω στη σκηνή. Και η βλακία είναι ότι από κάτω πέφτει ξύλο. Αυτή την αγουνάδα είναι United, δεν βλέπω Divided, και είναι η σκηνή. που τι παράνομοι και τι διακριτέ, δεν Και μιλάμε παίζουν στη συναυλία που έχει τουλάχιστον πόσο ξέρω, το δει. δηλαδή είναι σε φάση τα που το είδατε να σε βίντεο, το εγώ δεν ξέρω 5.000, δεν ξέρω σίγουρα τι θα κάνουνε επανάσταση Όχι βέβαια. Με αυτός λέω δηλαδή, ότι κάποιοι και κάποιοι όχι, όπως πράγματα. Οπότε αυτό λέμε ότι τελικά δεν μετράει στο το πόσε χιλιάδε ναι, άνθρωποι δίνουν να σε δηλαδή και εγώ το λέω, αλλά πριν, επειδή στο χώρο υπάρχει μια εγώ δεν μιλάμε όρια. Δεν λέω ότι άμα Δεν υπάρχουν χώρο μα. Υπάρχουν. Σε εγώ πιστεύω ότι άμα θέλει να κάνει κάτι πραγματικά, είναι καλό να είσαι ελεύθερο να το κάνει. Δεν θε να υπογράψει ή δεν θε. Τώρα να θέσει, αλλά να μπορεί, να φοβάσει και να κάνει κάποια παραπλήσια πράγματα, το οποίο είσαι ή δεν είσαι είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα. Δεν λέει τίποτα. Και φυσικά δεν είμαι δεν Ο οποίο θα πει εσύ μου λες, εσύ δεν μου λες. Αλλά υπάρχει ο τρόπος που κινείσαι, η όλη σου παρουσία. Γι' αυτό σε λέω ότι με μία απάντηση δεν μπορεί να καλύψει όλο αυτό το πράγμα. Όταν πέσουμε πιστοί, το να είναι ξέρω μια μπαμπάκι για τι 3.000 κόσμου δεν σημαίνει δεν με λέει τίποτα. Δηλαδή και σου ήταν οι ρόδοι σας να βρουν 32 ανθρώποι. Και να είναι δηλαδή οι παιδί μου πανέμοντα, ξέρω, τι να πω. Εντάξει. Η μέρα Λοιπόν, να βάλουμε μερικά τραγούδια τα οποία θα τα βάλουν τα παιδιά από εδώ πέρα για να καταλάβετε περίπου τι ακούνε οι άνθρωποι εδώ πέρα. Ε, σαν αρχή, τι είναι ο κόστος αποστολής να βάλω, μπει στην πόλη. Όχι, χάσο Πέιν. Ωραία. Χάσο Πέιν και στη συνέχεια για κανένα γαρτάκι, εξακολουθούμε να έχουμε τραγούδια από τα παιδιά εδώ πέρα. Πριν ξαναβγούμε στον αέρα για να δώσουμε έναν αντίο έτσι. και τραγούδια που επιλέγουν τα μέλη των Κούλακ, τα παιδιά από εδώ πέρα. Ας παρουσιάσω το πούμενο τραγούδι, ο Αλέκος, από τους Bad Trip που υποτείνε. Bad Trip από τη Νέα Ιόρκ, είναι ένα καινούριο γκρουπ, το οποίο μου άρεσε αρκετά. Και ποιο κομμάτι να λέω? Το κομμάτι είναι ακριβώς το Green Eid Monster. <laughs> και σε ποια εταιρεία γράφουν τα παιδιά? Στη Red Cage. Πολλοί φίλοι, είναι στη Νέα Υόκη και βγάζουν και έχουν βγάλει γύρω στα 10 Άντους μέχρι τώρα με διάφορα συγκρατήματα της κοινής. Συνέχεια, moving targets, από πού είναι αυτή, έλεγω. Καλά, δεν πειράζει. Να αποχαιρετήσουμε πήρε ένα φίλος πριν πούμε το αντίο από εδώ πέρα, ο οποίος ε, θέλησε να κάνει μια ερώτηση, τη μοναδική live ερώτηση τέλο πάντων που ζητήσαμε σήμερα ήταν ε, το παιδί ερώτηση ποιά είναι η γνώμη των Google για τους Smith άμα θέλουν ε, απαντάνα τα διαδοχέ. Ε, λοιπόν οι ναι, Smith με αρέσουνε αυτό δεν με λεγά, θα γουφάρα. Μάλιστα. Τι μέρε με τι κάρτε πιο Η μουσική είναι μερικά Ένα, δύο, τρία. Κι Καλά, είναι. Θα θα να πούμε να πούμε άλλη, θέλετε να πούμε τίποτα, έχετε στον λόγο σας να κάνετε τίποτα από στο μέλλον έτσι στα σίγουρα ή τίποτα απλώς. Θα προγραφήσουμε για δύο συλλογές σαν κάτσε για το έχουμε μια μια για την Αγγλία και μια για την Γερμανία. Από εκεί πέρα, πέρα προσπαθήσουμε να παίξουμε στο σωτειρά των άλλες πόλεις εκτός από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Και ότι όπω μου είπατε θα οδείσκει και οι δύο και το Μινελπή και το κοινήμα θα ξανατυπωθούν σε κάποια αντίτυπα. Σίγουρα το από τον τύπομπάντος ομίζω θα λίγα. πιο Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, αυτή ήταν η Γκούλακ. Δεν ξέρω τι επαφή και τι γνώμη είχατε. Πάντως ήταν live, ολοζόταν εδώ πέρα. Στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε τους δίκυγους άλλο Group από την πόλη μας. Θα είναι και ένα κοινό μέλος εδώ πέρα. Θα γίνει μόνιμος κάτοικος. Θα βάλω γυρώνει και η Νίκη σε λίγο. <Πεύζει κάτω περιπέντια> Είς, θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τους ζητηγιγόους έτσι για να αποκτήσουμε τελος πάντων κάποια σχέση με το τι θα ακούσουμε στην επόμενη εκπομπή. Είναι από το μοναδικό demo που βγάλαν τα παιδιά το Night Train to Moscow. <Ρι> από μένα δύο, Ραντεβού την επόμενη τετάρτη με τους ζητηγιγόους έτσι. <Ρι>